Σήμερα έχουμε Αλέγγρα, με ήχου κριτικής λύρας. Η Αλέγγρα υφαίνει το νόημα της μύρας δύο γενεών, τις χωρίζουν 200 χρόνια, της ενώνει το αίμα, στο στιμόνι του μυστικού συνδέσμου, Byron's Blacks, η μαύρη του Byron, με το νέο ρομαντισμό, φιλελληνισμό της εποχής μας. Και μαζί, η Νταλιάνα, η Ζέλα, η Άλισον, η Άντι, η Εσμέ, η Άννα, η, Ολίβια, η Μιάνκα, η Έμα, η Τζούλια, yeah. μόνο, μόνο γυναικεία ονόματα Έχεις στα κεφάλια του νέου σου βιβλίου βιβλίου καλημέρα Μίμια Ανδρουλάκη Καλημέρα, αλλά σιγά σιγά βιάστηκες εδώ Γιατί ακούγαμε πριν το Ψαραντώνι που λέει Πέτρας πετό του Φεγγαριού ε? Και σε... γιατί το έβαλα αυτό το; Γιατί σαν σήμερα, τέτοιε μέρες δηλαδή Πέθαναν δύο σπουδαίοι άνθρωποι Που διαμόρφωσαν την ελληνική κουλτούρα την Παγκόσμια κουλτούρα Σου λέω εγώ Ο Βιτσέντος Κορνάρος Πέθανε το 14 γι' αυτός 1614 Και ο Δομήνικος ε; Δηλαδή δύο άνθρωποι Από το Χάνδακα Ξέρεις ποιος είναι ο χάνδακα. Είναι και το ε, έτος Θεοτοκόπουλου αυτό Ναι έτος Θεοτοκόπουλου και πρέπει να πάτε στι εκθέσεις αυτές όλα και λοιπά Να μην ξεχνούμε από πού ερχόμαστε Είναι πολύ σημαντικό και ποιοι είμαστε έτσι Μέσα σε όλη αυτή την αθλιοτητα που ζούμε Να κρατάμε αυτή τη ρίζα πολύ δυνατά Χάντακα ζε φαντάσου ε το... Ξέρεις Η Κρήτη Πότε πέρασε τα χέρια των Βενετσιάνων Ε, οριστικά Μετά τι, όταν οι φράγκοι καταλάβαντε την Κωνσταντινούπολη Λένε ας δώσουμε στο Βονιφάτιο το Μομφερατικό την Κρήτη δώρο τέλος πάντων να μην πονάνε πολύ οι Βυζαντινοί. Αλλά αυτός δεν δώρο, άδωρο, δεν είχε φράγκο, δεν μπορούσε να την κρατήσει, δεν είχε στρατεύματα, τίποτα. Οπότε την πούλησε ο Άθλιος για χίλια μάρκα στο δάνδολο της Βενετίας. Και έτσι η Κρήτη πέρασε στα χέρια των Βενετσιάνων αφού πολέμησαν καμιά δεκαριά χρόνια με τους γενουάτε. Είχε έρθει τότε στην Κρήτη ένας γενουάτης πειρατής, ο Πεσκατόρε, ο φοβερός και τρομερός της Μεσογείου. Κάποτε πρέπει να σα κάνω μια εκπομπή για την πειρατεία στη Μεσόγειο. Για την Κρήτη, για τη Μάνη, ε, τη Σαρδινία. Λοιπόν, τους κριτικού τους λένε εκτός από Βενετσιάνους ναι, και Σαρακινούς. Ναι, ναι, αλλά εδώ κάνετε λάθος γιατί πράγματι υπάρχει μια φήμη ότι είμαστε Άραβες. Δεν ισχύει αυτό. Δεν έχουμε εθνολογικές επιμηξίε για πολλούς λόγους. Δεν δηλαδή για να καταλάβεις, επειδή το λες τώρα έτσι μας κατηγορείτε, δεν είναι και κατηγορία, δηλαδή, δεν το θεωρώ, αλλά ναι, μας λένε σαρακινού. Τα δηλαδή, πειρατές Άραβες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η αραβοκρατία δεν άφησε βαθύτερα ίχνη στην Κρήτη. Είτε είναι τα εμπόδια της θρησκείας, της γλώσσας, δεν, δεν άφησε τέτοια ίχνη. Σκέψω ότι η κρητική γλώσσα <χω> έχω ψάξει είναι αδύνατο να βρεις πάνω από 8 με 10 λέξεις ε, αραβικές στα κρητικά η Σούδα είναι αραβική λέξη από ό,τι θυμάμαι το Ζαγάρι, είσαι ακούσεις που λένε Ζαγάρι mm -hmm. Αμυρά, Ζαγάρι ε, ξέρω εγώ το φράγμα το Αποσελέμη που λένε όσοι ξέρουν από τον Κρήτη Αποσελέμι, είναι Αμπούσελίμ ε. ε, δεν έχουμε πολλές λέξεις αραβικές στην Κρήτη δεν επιβεβαιώνεται αυτό όχι δεν ήταν εύκολο αυτό, αλλά πράγματι η ονομασία Χάντακα, τάφρος μπορεί να είναι και προαραβική ακόμα. Χάντακα θα πει η Τάφρο, έτσι δεν είναι. Σκέψου λοιπόν τώρα αυτό το Χάντακα, το μέσα στα τείχη, τι πνευματική ζωή είχε. Εκεί μέσα ήταν ο Βιτσέντο Κορνάρο, ερωτόκριτος, ένα αριστούργημα, η θυσία του Αβραάμ, ε? Είναι τα θεμέλια τη ελληνική γλώσσα, από εκεί βγήκε ο Σολωμός. Και ο Βιτσέντο Κορνάρο και ο Διονίσο, η οικογένεια του Διονίσο Σολομού είναι από τη Σιτία. Ο Κορνάρο, αν δεν κάνω λάθο, είναι του 53, του 1553, ενώ ο Θετοκόπρο είναι πιο παλιό, είναι του 41, αν δεν κάνω λάθο. Γιατί ο κόσμο μιλάει καμιά φορά και προφορικά, και άμα έχω και λίγο πονοκέφαλο, μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά όχι, τα θυμούμε αυτά. Λοιπόν, είναι του 1953 ο ένα, άλλο 41. Λοιπόν, αλλά πεθάνε, κοίταξε να δει, στην ίδια χρονιά. Σκέψτε τώρα τι γίνεται στο Εράκλειο. Πέφτει η Κωνσταντινούπολη και όλοι οι λόγοι, οι πνευματικοί άνθρωποι τη Κωνσταντινούπολη έρχονται στο Χάνδακα. Και ταυτόχρονα έχουμε και την Ιταλική Αναγέννηση, ε. Όταν φεύγει από τον Χάνδακα ο, Δημο... ο... ο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, είναι όλο ένα ολοκληρωμένο ζωγράφο. Εμένα πιο πολύ μ' άρεσε για τον Θεοτοκόπουλο ακόμα ο Μιχαήλ Δαμασκηνός Αν δει τι που έχει κάνει ο Μιχαήλ Δαμασκηνός θα πέσει, ξέρει, τα χρώματα. Η μεγάλη κριτική σχολή τη ζωγραφία. Φεύγει λοιπόν και πάει στη Βενετία. Από τη Βενετία στη Ρώμη και τη Ρώμη στο Τολέδο, ε! Mm -hmm. Λοιπόν, αυτή η διαδρομή είναι υπέρβαση του σχίσματο Ανατολή-Δύση. Διότι θέλω να το ξέρετε αυτό. Επειδή και οι Δυτικοί έχουν έτσι μια μίσοσμη ελαφρύ προ εμά και θαυμασμό ιστορικά εννοώ, αλλά και μια ζήλια. Γιατί δανείστηκαν από την Ελλάδα τα πάντα. Και πάντα αυτός, από αυτόν που δανείζεσαι, τον έντονο μετά. Έτσι δεν είναι. Είναι όπω την τράπεζα. Ή ξέρω εγώ, άμα από ένα φίλο δανείζεται, θα χαλά τη φιλία σου που λέμε. Διότι, όπω είπε ο Ράτιος, ο ιτημένο, ο καταχτημένο, ενίκησε τον καταχτητή πολιτισμικά. Δηλαδή, ο Βιτσέντο Κορνάρο, α πούμε, είναι βενετοκριτικό, βενετσιάνο. και όμω ελληνοποιήθηκε, ξεεελινήθηκε και έγινε και ορθόδοξο χριστιανό. Με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, θέλω να κα... τη δύναμη αυτή τη κουλτούρα. Και όταν τώρα βλέπουμε την Αμφίπολη με συγκίνηση, ή όταν βλέπουμε. Βλέπει, δεν μιλώ για την Αμφίπολη, ε, που όλοι λέτε, δεν μιλώ. Και θα ήθελα σε ορισμένου να πω, μην βιάζονται. Μην αποκλείουν τίποτα τι είναι η Αμφίπολη. Θέλει υπομονή, έτσι. Γιατί έχουμε... Υπάρχει ένα ένστικτο, να σα το πω λίγο, εθνικής yeah. αυτοπεριφρόνησης σε κύκλου κύκλους στην Ελλάδα. Αντιδρώντας τις ακρότητες του εθνικισμού. Πάνε στην άλλη μπάντα, τραβούν τη βέργα από την ανάποδη. Και κατά κάποιο τρόπο θα θέλανε να είναι κάτοικοι του Λουξεμβούργου, να πούμε. Αν δεν υπάρχει μια εφημερίδα που στηρίζει αυτήν την ατμόσφαιρα. Ότι εμεί στην τροπή που είμαστε Έλληνε, έπρεπε να είμαστε, ρε να είμαστε, κάτι πιο εξελιγμένο πράγμα. Λουξεμβουργιανοί, να πούμε, ε? Όλοι οι ναι, είμαστε οι χειρότεροι του κόσμου, εμεί οι Έλληνε, Λοιπόν, πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή την αυτοπεριφρόνηση που την είχαν και παλιά υπήρχε εβραϊκό αντισημιτισμό. Και βάζω τώρα και το, και το δίλημα στου ακορατέ. Να μοιράσουμε και βιβλία και να του χεράσουμε κιόλα της ακροάτριας μας ιδιαίτερα και τους ακροατές ακούτε Ροζέτα που λέει Ροζέτα, Ροζέτα ναι. και το ένα και το άλλο είναι ελληνικά ρε. Ροζέτα την κάνανε το, το, το, αυτό το μεγάλο πυλώνα που κάνανε στην Αλεξανδρία την ελληνιστική Αλεξάνδρια αλλά ο Κομίτης σας λέω η λέξη κομίτη από ποια ελληνική λέξη προέρχεται Όποιο το, το βρει ή όποιο βρει τότε. ποια είναι η Αλέγγρα με απλά πράγματα αλλά και όποιο δεν βρει με μια κλήρωση θα δώσουμε τρεις αλέγκρες και χρωστάμε και άλλε τρει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι τα ονόματα. Βεβαίω, του έχουμε πάρει Ασά, και τηλέφωνο από αύριο. Από τη φαίνεται και κανένα λάκι. δεν εσύ που θα θυμάμαι. είσαι. Μα θυμούμε γιατί βλέπω μέσα από το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε. Εγώ βλέπω του ακροατέ, ιδίω τι Αν έχουν κάνει <laughs> καφέ κλπ. Και γι' αυτό κάμιά που του μαγειρεύω και τίποτα, έτσι του φτιάχνουν κανένα γλυκό. Είναι την ώρα που μα ακούνε, να κάνουν εκεί κάποιε συνταγέ. Θα μα πει στο τέλο πάλι συνταγέ <σχ> γιατί έχουν πάρει την ώρα. <σχ> μα τι, <σχ> να σου κάνει μια με ώρα να σου λέω όσε θε. Ε, γιατί δες. αυτά είναι βιώματα, δεν είναι ξέρω εγκεφαλικά. Είπε πριν <σχ> ότι επιλέγει για κάποια πράγματα να μην μιλά. Ένα από αυτά για τα οποία δεν μιλά είναι το Πολυτεχνείο. Και επειδή είναι ημέρε Πολυτεχνείου, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Είχε γράψει και ένα βιβλίο που αναφέρονταν στο Πολυτεχνείο, το Χαμένο Blues. Ναι, το Χαμένο Blues είναι έμεσα. Μπορείτε να το, το βρείτε δωρεάν, το κατεβάζετε από το WWW Όπω, αν πατήσετε το www.mimisgr αυτή τη στιγμή, όποτε πατήσετε. 250 σελίδες φωτογραφίε. Θα δείτε όλη την Αλέγκρα, με, με ένα πάτημα κουπιού, θα δείτε 250 φωτογραφίε που στηρίζουν την υπόθεση τη Αλέγκρα, την ιστορική υπόθεση. Από το 21 μέχρι σήμερα. Έτσι, όλη, όλη αυτή τη φοβερή περιπλοκή, όλη αυτή τη συνταρακτική ιστορία. Το, το, το βιβλίο για το 1829 Εναι, θέλεις να το βγάλει στα 200 χρόνια. Ναι. Όμω με επισπεύδει τι ιστορίε μέσα από την Αλέγκρα. Επισπεύδο, γιατί. Γιατί? Πρώτα που πεθαίνουνε πολύ και Έλα λέω. Ναι, <laughs> <laughs> ναι. Λέω πεθαίνει, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και όταν έρχομαι και στον Αλφα που είναι στροφέ, δρόμοι, και τα χάνομαι και λοιπόν, Πάει εδώ, <laughs> δεν την κλειτώνω από εδώ. <laughs> Οπότε να βγάλω. Κοίταξα, το επισπεύδο γιατί συνέβησαν πολλά. Εγώ, όταν πήγα στη Μαύρη Τρούπα, που τη βλέπει στη Μαύρη Τρούπα, μου βλέπει τα, τα ανέβηκα στην κορφή του Πανασού κλπ., ανακάλυψα ότι ένα άλλο άγνωστο, ο άνθρωπο με τα μαύρα, πριν από μένα προηγείται στην έρευνα που κάνω εγώ 10 χρόνια. Και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η νέα κίνηση των φιλελίλων. Δηλαδή, 100% βέβαιο, θα το δείτε όλη την πλοκή τη ιστορία, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία κίνηση. Νέο φιλε... Η νέα φιλική εταιρεία των Φιλελίνων, οι απόγονοι των παλαιών φιλελλήνων ξανασυναντιούνται. Του έχω βρει δηλαδή του περισσότερου. Αλλά ένα άλλο, πώ ο πόσπος απο την και κάποιο πρόγονό του εκτελέστηκε, σκοτώθηκε στο φωνικό τη μαύρη τρούπα του Οδησία Ανδρούτσου, ε. μην ξεχνάτε σε αυτή τη μαύρη τρούπα μέσα, τη φοβερή, έμενε. Ο Οδησία Ανδρούτσος με τη γυναίκα του την Ελένη, που ήταν από τον Αλή Πασάρα. Το... Η μάνα του η Ανδρούτσενα. Έτσι. Καμένο μετά, γιατί ξαναπαντρεύτηκε. Πήρε τον καμένο. Ελπίζω να μην έχει καμιά συγγένεια με αυτόν. Λοιπόν. Η. Αστεία το παύστο, δεν είναι. είναι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> η αδερ... <laughs> Επάντρεψε ο Οδησέ Ανδρούτσος, στην αδερφή του τη μικρή 13χρονων την Ταρσίτσα με τον Τρελόνι. Ένα συνοδοιπόρο του Μπάιρον από την Κορνουάλη τη Αγγλίας. Αυτόν πήγαν να δολοφονήσουν εκεί στη Μαύρη Τρόπο και τελικά έγινε. Ένα Ουίτκομπ. Πυροβόνα πιτσερικά 19χρονο, φιλέγγυα, ρομαντικός αλλά μισοπάλαβος, ένα φέντομ που σκοτώθηκε στη μαύρη τρούπα μέσα, το Οδυσσέα άνδρου του. Για φαντάστο. Εκεί μέσα ήταν ένα Ιταλό Εβερετ. Δηλαδή σε μια μαύρη τρούπα μέσα, γύρω-γύρω, υπήρξε ένα πύργο τη Βαβέλ, ο άνδρου το έκανε πίτε πον για να μην μπορούν να συνεννοηθούν, να υπάρξει διαλλαγή ανάμεσά του, έτσι. Ένα λοιπόν από αυτού κατάλαβε ότι ηγήθηκε τη προσπάθεια για να σχηματιστεί η κίνηση Byron's Blacks. Η μαύρη του Biron, γιατί ο Μπάιρον είχε ένα παλιό από παιδί. Αν θα το δείτε από παιδί, έκανε συμμορίε η μαύρη του Biron. Με μαύρα ρούχα, μαύρα άλογα, αυτό ήταν το όνειρό του πάντα. Αναβιώνει αυτό το, α, αυτή η ομάδα, α, Αναβιώνει. Έχει αναβιώσει ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, έκανε ένα χτύπημα φοβερό στο Βρετανικό Μουσείο. Δηλαδή, στην επέτειο του θανάτου, στα 190 χρόνια φέτο, έζησε για τρία λεπτά τα φώτα στην αίθουσα Έλγεν. Αυτή η ομάδα είναι αυτή που έσβησε τα φώτα το οποίο το απέκρυψαν όλοι αυτοί στην αίθουσα Έλγιν έσβησε τα φώτα και στο Tate Modern αμέσως μετά άλλα τρία λεπτά έσβησε τον ήλιο τον τεχνητό στο Tate Modern Είναι ένα από τα μεγαλύτερες ιστορίες που η Βρετανική αστυνομία ασχολείται αυτή είναι η ιστορία Πρέπει λοιπόν σε εξέλιξη μια τέτοια κίνηση και έπρεπε να επισπεύσω Επίσης είναι επειδή ο Έλληνα πονάει σήμερα, υποφέρει. Πρέπει να, βρούμε, να αρπαχτούμε από πράγματα, έτσι δεν είναι. Και να βρούμε και στηρίγματα στον παγκόσμιο σκηνή Ένα νέο φιλελληνισμός χρειάζεται. Ένα νέο ρομαντισμός όπω τότε. Για να ρίξουμε όχι τώρα τα όρατα τείχη που διαιρούν την Ευρώπη σήμερα. Ένα ευνίδιο άνεμος καινούριο. Να σου βγάλω μια παιδιά Έλα. Ένα αναμένο κάρβουνο που στάχτη πάει να γίνει. Ένα ευνίδιο άνεμο να σβήσει δεν αφήνει. Ε, να, είδε. Μας χρειάζεται ένας ευθνίδιος άνεμος, ο οποίος θα σαρώσει αυτό που λέμε την τετραγωνισμένη τεφτονική αυστηρότητα, τη γερμανική αυστηρότητα. Δηλαδή χρειάζεται να ξαναπέταγμα στα σύννεφα. Η αλέκρα λοιπόν είναι η απόπειρά μας να ξανακερδίσουμε το κέφι για ζωή που το ρούφιξε η αναθεματισμένη, η κρίση. Σε ποιο απευθύνεσαι με την Αλέγκρα για τη νέα γενιά του Βυρονισμού, θα πούμε αμέσω μετά το διεθνέ διάλειμμα. Δεν ξέρω, δεν Θα μα πει, δεν θα σα αφήσω, <χω> το έχω κρατήσει. <χω> Αλλά επίση και γιατί, ενώ μιλά για τη νέα γενιά του Βυρονισμού, έχει διαλέξει στο εξώφυλλο του νέου σου βιβλίου Αλέγκρα να βάλει μια γυναίκα. Μετά το διάλειμμα. Είναι απλώ γυναίκα. Λοιπόν, έχει σχέση με την νεολαία, λοιπόν, η Αλέγκρα, το καινούριο σου βιβλίο Μήμη Ανδρουλάκη, με τη νέα γενιά του Βυρονισμού. Και θέλουμε καταρχήν να μα πει γιατί αυτό το εξώφυλλο. Είναι μπροστά μια γυναίκα, μια πολύ όμορφη γυναίκα. Όμω. Δεν είναι όμορφη απλώ, έχει, έχει μια έκσταση. Τα μάτια τη, κοίταξε. Έχει μια έκσταση. Κοίταξε να δει. Αυτή η γυναίκα είναι σύνθεση πολλών προσώπων. Έψαχνα παντού στην παγκόσμια έτσι, φωτογραφική τέχνη για να mm -hmm. βρω ένα πρόσωπο που να μπορεί να εκφράσει μια σύνθεση. Mm -hmm. Έχει τα μάτια και την φυσιογνωμία τη Ντανιάνα. Ξέρει ποια είναι η Ντανιάνα, Ποια. Πάνω στο κάστρο τη Ακρόπολη ήταν η Ντανιάνα. Ασίμωλη δωρήκη στο αιώνομα. Η οποία παντρεύει τον Κούρα, που ήταν μετά τη δολοφονία του Οδυσσέα ο φρούραρχο τη Ακρόπολης μέσα στην Επανάσταση. Ε, αυτή η Ντανιάλα ήταν ένα Χαρισματική, πανέμορφη, άπλιστη, πριγκίπισα τη Ακρόπολης θεά πάνω στο βράχο τη Ακρόπολης αλλά και ηρωικά, έπεσε ηρωικά, γιατί μετά σκοτώθηκε και αυτή. Μια χαρισματική γυναίκα. Είναι τελείω παραγνωρισμένε οι γυναίκε στην ιστορία. Στην ιστορία του 2021 έχουν εξαφανιστεί παντελώ. Και για φαντάσου οι γυναίκε πήγαν στα σκλαβοπάζαρα, εγώ τι βρήκα. Έπρεπε να κάνω μια έρευνα να πάω πίσω στα αρχεία των Αιγυπτίων, να δω ποιε γυναίκε πήγαν στην Αλεξάνδρεια. Ποιε πήρανε οι Μαλτέζοι, οι Γενοάτιοι, δηλαδή τι γυναίκε που πέραναν τα πλοία τα άλλα, γιατί οι Αιγύπτιοι είχαν πλοία από τη Μάλτα, από τη Σαρδινία, από την Σικελία. Τέτοια πλοία, Τη Μασαλία, βοηθητικά πλοία. Ή έπρεπε να δω την τύχη αυτών των γυναικών Βρήκα πάρα πολλές από αυτές τις γυναίκες Λοιπόν η Νταλιάνα είναι η γυναίκα του Γκούρα Η πανέμορφη Νταλιάνα, η θεά Και η πρέσβη, οι ξένοι πάντες Και λέγανε για την μορφιά της Αλλά ήταν και ένας δαίμονας Εγώ την ανασύρω από τη, από τη στάχτη Έπεσε μια βόμβα πάνω στο αιρεχθείο Που έμενε, είχε κάνει κατοικία τη στο αιρεχθείο Έπαιξε ένα μοιραίο ρόλο στη δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά είναι αντιφατική προσωπικότητα όπω όλη του 21. Είναι πολύ έντονο αυτό, έτσι, όταν βλέπετε αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα έχει τα μάτια τη ε, Ταρσίτσα, τη αδερφής του Οδυσσέα Ανδρούτσου, που όλοι λέγανε για τα γαλάζια μάτια τη Ταρσίτσα. Τη Ξένη, γιατί έχουμε μαρτυρίε από τρίτε πηγέ για την Ταρσίτσα, ε, τα μάτια τη αυτά. Και η οποία γέννησε την Ζέλα. Η Ζέλα είναι στο υποσυνείδητο μου. Είναι η γυναίκτη, ακουστά ποτέ τη Ζέλα. Όχι. Είναι η ανιψά του Ανδρούτσου. Δηλαδή ο τρελόνι, αυτός ο συνοδοιπόρος mm -hmm. του Μπάιρον, έκανε πάνω μέσα στη μαύρη τρύπα, συνελήφθη αυτό το κοριτσάκι η Ζέλα. Έπ έπρεπε να βρω τα ίχνη της όλη την Ευρώπη. Τα χαμένα ίχνη της Ζέλα. Τη βρήκα όμω. Και που έζησε και που... Ε, πέθανε όλη τη ζωή τη, τη βρήκα. Από, όπου και να έχει πάει από την Ιταλία, στην Αγγλία, στην Αργεντινή, βρήκα όλη τη διαδρομή μέσα από τα αρχεία. Που δεν τα, ψάξε κανεί ποτέ να δει τι έγινε, Ρε παιδί, με αυτό το παιδί που συνελήφθη στη μαύρη τρούπα πάνω στον Παρνασό από ένα κορυφαίο Εγγλέζο και την αδερφή του Ανδρούτσου. Ε, στερα, είναι μορφέ εξαιρετικέ. Ήθελα να παραστήσω την ευφυα και την προσωπικότητα τη Εσμέ Σουλτάνα. Ποια είναι η Εσμέ Σουλτάνα, πρόσεξε. Είναι η γυναίκα του ε, Χουρσίτ Πασά που αφήνει ο Χουρσίτ πασά το χαρέμι του στην Τριπολιτσά, καταλαμβάνει την Τριπολιτσά από τους Έλληνες και αυτή η ερωτοχτυπιέται με ένα ομορφωνιό. Μεγάλη φυσιογνωμία. Μεγάλη περίπτωση. Το Γιώργη, το Μαυρομιχάλη. Είναι ο αδερφός του Πετρόμπει. Έρωτας, θανατηφόρος. Πάει ο Χουρσίτ Πασάς. Τα φτιάχνει μαζί του, τον καθοδεί και όλε. Δεν είναι σατανγκή, είναι πολύ ικανή γυναίκα. Ανεκάλυψα το, το αίμα. Αυτή έκανε παιδί με αυτόν. Πρόσεξε τώρα να δει. Αυτή, ενώ γίνεται η ανταλλαγή των χαρεμιών, γιατί πήρε ο κολκοτρόνη 140 εκατομμύρια γρόση για να δώσει τα χαρέμια, τα πουλήσανε, η πετρόμπέγιο και ο κολκοτρόνη, τα πουλήσανε τα χαρέμια στο χρυσίτι Πασά. Το βαπόρι που την πάει στον άντρα τη πάνω στην Ήπειρο, πάνω στην ηγουμενίτσα θα την άφινε. Ξαφνικά αλλάζει πορεία και πάει στην Κωνσταντινούπολη. Ποιο έδωσε αυτή την εντολή. Έχουμε τα σήματα που βρήκα. Ο ίδιο ο Σουλτάνο λέει να έρθει σε μένα. Γιατί είναι αδερφή του. Η Ασμέ Σουλτάνα είναι αυτή που είχε τυχείο. Όταν κάηκαν τα μαστιχοχώρια, αυτή έδιωξε. Έστειλε λεξορία το Βεχίτ Πασάπου, τον Καπουδάν Πασάπου, λέμε δηλαδή του στόλου του Τουρκικού να πούμε. Μεγάλη προσωπικότητα η Ασμέ Σουλτάνα. Πολιτική προσωπικότητα. Τι έγινε το παιδί χρόνια ψάχνω να βρω τι απόγευε αυτό το παιδί, ποιοι, ποιοι το υιοθέτησαν αυτό το παιδί. Τι σεσμές Σουλτάνας με το γιόρι τον, τον Μαυρομιχάλη. Τι άλλο βγήκε από αυτό το παιδί. Βρήκα σήμερα έναν Τούρκο Μεγιστάν από να πούν και κλπ. Όπως δεν ξέρετε, σε αυτή την έρευνα έχω κάνει φοβερές ανακάλυψεις. Ο Κεμάλ Ντερβίζ ο οποίο. Είναι τρισέγκονο του Αλή Πασά. Ο Κεμάλ Ντερβί τη Τουρκία, ο μέγα οικονομολόγο, παγκόσμια τράπεζα που θέλαμε να το βάλουμε και εδώ. Και καλύτερα να το βάζουμε αυτό από τα καθήκια που ήρθαν εδώ τη Τρόικα, να πούμε. Ο Κεμάλ Ντερβί, μεγάλη προσωπικότητα, α πούμε. Αλλά έκανε ένα λάθο και τον βρίζει όλη η Τουρκία. Διότι το είπα κάπου ότι, αθώα, είπε ότι είναι από τον Αλή Πασά και αρχίσαν τα εθνικιστικά μπλοκ τη Τουρκία και τον έχουν ελιώσει. Ότι δεν έχει τουρκικό αίμα, ότι είναι απόγονο του προδότη, του αποστάτη του Αλή Πασά που διέλυσε την Οθωμανική αυτοκρατορία κατέστρεψα χωρίς να το θέλω το μέλλον, το πολιτικό του Κεμάλ Ντερβίς στην Τουρκία από αυτή την ανακάλυψη και το λυπούμε, αλλά τι να κάνω, δεν είχα καλό σκοπό. Το είπα έτσι αφ, από αφέλεια ας πούμε. Δεν έπρεπε να το πω. Ξέρει ξέρεις ότι ο Κέρι, ο Τζον Κέρι, mm -hmm. ένα κοριτσάκι βρήκαν στο Αγγίστρι και το, υιοθέτη, το πήρε ο Μίλερ, ο Φιλέλλινας, όπως πήρε ένα άλλο παιδί που ήταν Λουκάτο, το λέγανε, το βγάλε Μιλτιάδη αυτός και το πήγε στην Αμερική. Έτσι πήρε και την Σαφώ την ονόμασε. Από το Αγγίστρη πήρε ένα ορφανό κοριτσάκι, δίθεν ορφανό, δεν ήταν ορφανό. Το πήρε στην Αμερική και στη Βοστόνη το πήρε ο γερουσιαστής Γουίνθρωπ. Είναι ο, ο προπάπου του, του, του Τζον Κέρι. Του Τζον Κέρι που είναι Υπουργό εξωτερικών, εξωτερικών θα μάθει από την Αλέγκρα ότι μάλλον η Σαφώ είναι η Ελίζαμπεθ, μια προ-προγιαγιά του. Έχουμε την πράξη υιοθεσίας Δηλαδή την άλλη φορά σας είπα εδώ Όταν κάναμε την πρώτη εκπομπή Έτσι την τρομερή μου ανακάλυψη Τη φοβερή και τρομερή που με κόπηκε η ανάσα μου Που βρήκα ότι Ο Οδυσσε... δισέγγωνος Του πρώτου νεκρού Γερμανού στην πολιορκία της Ακρόπολης Με τους Έλληνες Δηλαδή αυτοί ανατινάξαν να αλλαγούμουν Στην Ακρόπολη και ορμήσαν με τις ξυλόσκαλες Να ανεβούν στο κάστρο αυτός που έφεγε την πρώτη σφαίρα είναι ένα Τράλεντορφ, φιλέλληνας. Μια κληθική προσωπικότητα, ένα θηρίο. Για φαντάστε ότι ο εγγονό του, ο δυσέγγονός του, πήγε φρουρός στη Βέρμαχτ στην Ακρόπολη και μετά τον βρίσκομαι στο δίστομο, στο, στο λοκάυτομα. Αλλά, αλλά, όταν ανακάλυψε αυτό το παιδί την καταγωγή του, την πραγματική εντελώς στοιχεία πάνω στην Ακρόπολη, συγκλονίστηκε, συνταράχτηκε και τώρα έχουμε την τιμή να ηγηθεί του νέου φιλελληνικού κινήματος στη Γερμανία, η Άντι, το Άντι δεν είναι το, από το γερμανικό Άντι, είναι Άντιγόνη, έτσι. Θα δείτε μια εκπληκτική φυσιογνωμία που θα ηγηθεί του φιλελληνισμού στη Γερμανία, του νέου ρομαντισμού, διότι να μην ξεχνάτε ποτέ αυτή είναι η της ιστορίας, ότι ο, ο φιλελληνισμός, ο φιλελευθερισμός, ο ρομαντισμός ξεκίνησε από τη Γερμανία. Αυτή η γενιά, τι λες, μιλάμε για το Πολυτεχνίδιο, σου λέω για, τους, για τη Βυρωνική γενιά. Μετά τον Απολέοντα, με το τουφέκι στο χέρι, μια ολόκληρη γενιά έκανε πατρίδα της στην Ελλάδα. Το όνομα Ελλάδα ήταν το όνομα της ελευθερίας. Το όνειρό του σταφτίστηκε με την Ελλάδα, ήταν ο κωδικό Ελλάδα. Το κωδικός της ελευθερίας. Και ήρθαν και έπεσαν εδώ, αγωνίστηκαν. Δεν είχε σημασία, άλλοι ήταν ορισμένοι, τυχοδιώκτητες άνθρωποι της περιπέτειας, οτιδήποτε. Αλλά ήρθαν χίλιοι άνθρωποι. Για ότι η γερμανική λεγεόνα εξολοθρέφθηκε εξ ολοκλήρου. Θυμηθείτε τη μάχη του Πέτα. Δεν έχει σημασία τα λάθη που κάναμε από τον Μαυροκορδάτο ή ο στρατηγό ο Νόρμαν. Πέσανε. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι, γι' μου. Γιατί κάνουν όλοι του μεγάλου πατριώτε και λοιπά Και λένε κουβέντε. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι να δώσει τη ζωή σου. Ή να πας 20 χρόνια φυλακή όπω πολύ πάλι στο παρεθόν. Είναι βασανιστή για τι ιδέε σου. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι το να κάνουμε στα ραδιόφωνο του πατριώτε κλπ. Είδαμε ορισμένοι τα παίρνανε κιόλα που μα κάνανε του μεγάλου πατριώτε. Άμα δει κανέναν και κάνει πολύ σταυροκοπιέτα, λε Παναγία μου, κάτι. Άμα δει κανέναν πουλάει πολύ πατριωτισμό ή πολύ επανάσταση, να είσαι επιφυλακτική. Ή, κάνει πολύ τον φωνά, φων, φων, φων, φων. ή πολύ τον αγανακτισμό φωνά, Ή πολύ τον σκάνδαλο αποκαλυπτικό να βγουν και λέει ψάξε να δει από πίσω. Α συγχτήρε από εδώ. Δεν ξέρετε τι δε θα πει να έχει δώσει κάτι από την αθήσια. Μια τρίχα τη κεφαλή σα δεν έχετε θυσιάσει ποτέ. Είστε οι των πάντων, οι όλοι, αυτό και μόνο. φυσικά, ρε. Πιο χαμηλό τόνο. Έχω το κακομέρι το, τον Χαρίλο, ένα ταπεινό άνθρωπο, το φλωράκι. Όποιο, άμα του λέγανε υπερβεβαιότητε, μεγάλε κουβέντε, έπαιρνε ένα σκεπτικιστικό ύφο, έτσι μελαγχολικό, και έλεγε: ε, η ζωή θα δείξει. Και η ζωή θα δείξει, και είχε δίκιο. Αυτό είναι ο ελληνικό σκεπτικισμός. Το φιλοσοφικό ρεύμα του πύρωνα και του καρνεάδη. Όχι, σου λέει πατρίδα Ορθόδοξο συναγ και είναι μίζες τα όπλα. Όσα έβλεπε τότε που φωνάζανε πολύ την πατρίδα, τουρκοφάγοι κλπ. Για ψάξε να δει. Η τουρκοφαγία ή πολύ μεγάλη επαναστατικότητα. Ο Χαρίλο τα λέει πάντα αυτά. Εσύ μας λες μέσα από την Αλέγκρα λοιπόν τώρα ότι με επένδυση στη νέα λοιπόν, γενιά. Με γνώση για την γενιά. Με τα χρόνια του Πολυτεχνείου έχω αφήσει ένα κείμενο <Τι> ότι μπορεί ναι. να πατήσει ένα αυτοκίνητο οτιδήποτε. Έχω αφήσει ένα κείμενο με πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Γι' αυτό δεν μιλά. Βεβαίω. Δεν μιλώ γιατί το πολυτεχνείο για μένα έχει μια ιερότητα. Δεν είναι αυτό. Είναι πια στον εσωτερικό μου κόσμο. Υπάρχει ένα απαρξιακό εσωτερικό ζήτημα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Εάν μιλήσω, είναι σαν να εμπλέκω το πολυτεχνείο σε συγκρούσει του παρόντο ή σε ξεκαθάρισμα λογορεσμού του παρόντο. Το πολυτεχνείο έχει πολύ μεγάλα μυστικά τα οποία δεν υπόθηκαν ποτέ. Και ω μια προσωπικότητα που ηγήθηκα τότε, θα μιλήσω στα 50 χρόνια του πολυτεχνείου. Αλλά το χαμένο blues τα λέει όλα με το δικό του τρόπο. Ένα μικρή, μικρή διακοπή. Mm. Ευνηδιάστηκε όταν στη συναυλία για το Μίμη Θεοδωράκη Όπω τώρα ευνηδιάζομαι διότι η Μαρία, mm. αυτό το τραγούδι, η Μακαρίτσα τώρα, θα το φύγει στην ηλικία μου. Και πιο μικρή μπορεί να Μαθήτρια στο βραχάτι πηγαίνανε στο Μίκη και έγραψε το τραγούδι αυτό. Κοριτσάκι. Ε, για φαντάζω. Σαν έβασταν πάνω όταν με στη συναυλία, στο γήπεδο, να μιλήσει, εσύ. Έ, παιδί μου, ήμουν κάτω, καθόλου. Κάθομαι... Και μάλιστα ήμουν και σε ύπνο. Και ξαφνικά ακούω τη Βάνα Μπάρμπα που λέει: είναι Εδώ μίμησε ο Ανδρουλάκη. Ήταν περιμένοντο το Μίμη και ο Μίμη λέει: Δεν έρχομαι, φοβόταν τέλο πάντων τα μικρόδια εκεί. Φύσαγε, κρύο. Και λέει: είναι ο Μίμη, να σηκωθεί ο Μίμη να πει αντί για μένα δύο λόγια. Όταν λοιπόν ευχηνιδιάστηκα, που σπανίω μπορώ να ευχηνιδιαστώ, γιατί όταν είχα και χρόνια να μιλήσω σε γήπεδο έτσι γεμάτο, ευχηνιδιάστηκα με σου κοπάνω. Τι μου ήρθε, τι μου ήρθε. Αυτό είναι το DNA, είναι η ρίζα που λέμε. Ε. Πρόσεξε! Χωρί να υπολογίσω ότι πέθανε τέτοιε μέρε ο Βιτσέντζο Κορνάρο, βγήκε από μέσα μου εγώ με εκείνο το πουλί που στη φωτιά σημώνει και στάχτη. Γίνεται μα πάλι ξανανιώνει. Ερωτόκριτο, τα φέρω στο Μίκη Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, το λέμε αλλιώ. Και όταν με παίρνετε και μου λέτε, ή δεν κάνε δήλωση, κάνει έτσι και λοιπά. Πρέπει να μάθουμε να τα λέμε αλλιώ τα πράγματα, ε! Μεταφορικά, με τη δύναμη που έχει η γλώσσα μα. Γι' αυτό είδε και στα πολιτικά. Θέλω σε... να πάμε στα πολιτικά, γιατί. Είδε διάβασα... ότι μιλώ με του αφορισμού. Διάβασα... Λέω τα πάντα με έναν τρόπο διαφορετικό. Έχω γίνει φανατική ελληνική. Θα μπαίνετε και θα διαβάζετε του αφορισμού. Που είναι από τη μεγάλη ελληνική κουλτούρα δύο, μέσα. Και δύο, δύο έχω ξεχωρίσει. Ο ένα είναι η θηλιά. Δεν ναι. άντεχε να δει θηλιά δίχω να μπει στον πειρασμό να τη δοκιμάσει στο λαιμό του. Η εξουσία έλκεται από την αυτοκαταστροφή τη. Ο ένα είναι αυτό. Να, να μας σχολιάσει καταρχήν να. Ο δεύτερο το... είναι με, το, με την υπερβολή Α, Με γιες. την υπερβολή των προσώπων Είχαμε και το μεμέν το μόρι εκεί. Για, για διάβαση το μεμέν το μόρι να τα ακούσουν οι Μπορεί, Μια στιγμή Μεμέν μόρι Δηλαδή μεμέν το μόρι στα λατινικά Να θυμάσαι ότι είσαι εθνιτός Θυμούνται οι πολιτικοί ότι είναι εθνική Δεν η υπάρχουν οι πολιτικοί Δεν υπάρχουν οι πολιτικοί Αυτή η κατηγορία προχώρα Λοιπόν, οι θριαβευτέ στρατηγοί τη Ρώμη, για να ξεφύγουν από το σύμπλεγμα Ήβρι Νέμεση, μίσθωναν σκλάβου. Να συνοδεύσουν την αμαξά του και να του φωνάζουν την προειδοποίηση. Με μεν το μόρι. Να θυμάσαι, είσαι θνητό. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, απέναντι στην αλαζονία τη Ήβρεω τα πράγματα. Λοιπόν, κοίταξαν οι θηλιά. Είναι αυτή η αυτοκαταστροφική. Τα είδατε αυτέ τι μέρε. Εγώ το γράψει αυτά το τελευταίο σύριολ του Έμφυ τα κόκκινα κλπ. Δεν χρειάζεται να το πω, το λέω αλλιώς, έτσι, μόλις δει θηλιά πάει και βάζει το λαιμό του μέσα, αυτό είναι. Έρχεται μια στιγμή να ξέρεις την πολιτική, και στη ζωή βέβαια, που κάρβουνο παλιά έπιανες το κάνει χρυσάφι. Το χρυσάφι να πιάσεις κάρβουνο, εξαντλούνται οι εφεδρίες, οι ιδέες, οι πρωτοβουλίες, τα πρόσωπα, τότε καλύτερα να τα μαζεύει που λέμε σε αυτή την περίπτωση, έλεος πάντων. Λοιπόν, ναι. Λέγε τώρα, τι θέλεις Θέλω να σε να ρωτήσω και για, του, για την υπερβολή. υπερβάλλεις τα πρόσωπα, υπερβάλλεις τα κίνητρα και την εκούσια στοχευμένη δράση των προσώπων, αλλά γνωίς. Τις ακούσες συνέπειε, τι απρόσωπε δηλαδή δυνάμεις, τι εσωτερικέ συγκρούσει των πρωταγωνιστών, τα τυχαία ενδεχομένω συμβάντα, του παράγοντε που κρύβονται στο σκοτάδι, τι αδείλωτε ε, αλυσιδωτές με συγχωρείτε, αντιδράσει, την ε, μορφογενετική ικανότητα των συστημάτων. Διαβάζω από τη στήλη αφορισμού τη σελίδα του Μήμη Ανδρουλάκη. Ναι, κοίταξε. Εγώ ίδιο γράφω την ηγεσία για τα πρόσωπα, έτσι, το ρόλο mm. των προσώπων. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο των προσώπων. Αλλά ξεχνάμε, α πούμε, τι ακούσει συνέπειε. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώ, Θε το καλό και βγαίνει κακό. Αντιστρέφονται τα κίνητρα. Είναι η αντιστροφή του νοήματο. Σπέρνεις σιτάρι, θερίζει κρυθάρι. Κάτι άλλο. Δηλαδή, μεσολαβούν μια σειρά παράγοντε που ξεφεύγουν από τον έλεγχό σου. Ή τι άλλο λες, οι απρόσωπε δυνάμεις. Α ναι. πούμε, οι κρίσει, οτιδήποτε. Η ίδια η κρίση την προηγούμενη φορά είχα την ευκαιρία εδώ να σα αναπτύξω. Όπω έχει μια άναρχη δυναμική που ξεπερνά τα πρόσωπα που μπορεί να σε συντρίψει, που οδηγήσει μεγάλε κρίσει του καπιταλισμού κλπ. ανεξάρτητα από τι ευθύνε των προσώπων, α πούμε και λοιπά. Τι άλλο λέμε, τι λέμε, οι εσωτερικέ συγκρούσει των πρωταγωνιστών. Προσέξτε να δει. Αυτό που είναι ηγέτη, όταν αναλαμβάνει, πρέπει να φροντίσει προηγουμένω να λύσει βασικά προβλήματα με τον εαυτό του. Δηλαδή δεν μπορεί η εξουσία, στην εξουσία να εκφράζονται τα προσωπικά του συμπλέγματα, τα προσωπικά του τραύματα. Πρέπει κάπω να τα έχει συμμαζέψει αυτά. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Ακόμα και μεγάλοι ηγέτε χαρισματικοί, Σημαντικέ προσωπικότητες, αφήνουν άλλοι τα προβλήματα ψυχικά τα οποία επιδρούν αρνητικά στην ηγεσία τους, ακόμα και αν είναι χαρισματικοί. Κάποτε γράψτε, δεν είναι η ώρα γιατί πρέπει να είμαστε σε μια πιο ουδέτερη στιγμή. Θα σου πω πως αυτή η χαρισματική προσωπικότητα, που λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου, έχασε την ευκαιρία να προσφέρει περισσότερα στον τόπο από ορισμένα άλλοι τα εσωτερικά ψυχικά προβλήματα. Του χαρακτήρα του. Αυτό θα στο πω σε μια άλλη. Αλλά δώσω ένα άλλο παράδειγμα, που έχουμε ναι. την επέτειο του Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιστορία σπάνια ασχολείται με τι λεπτομέρειε των ηγετικών προσώπων. Δηλαδή, αν εγώ έχω γεννηθεί με ένα παραμορφωμένο παράλληλο χέρι, έτσι δεν θα ασχοληθεί η ιστορία και καλά κάνει. Ε. Όταν όμω το παιδί αυτό που γεννιέται είναι ο Κάιζερ τη Γερμανία, ε? αυτό το ημιπαράλληλο παραμορφωμένο χέρι του Κάιζερ μπορεί να επηρεάσει Τη συμπεριφορά του. Εάν το παιδί μάλιστα αυτό δεν έχει πάρει μεγάλη αγάπη στη ζωή του ώστε να το ξεπεράσει άνετα, διότι μπορεί ο καθένα έχει τα λαττώματά του. Τα κοσούρια του που λέμε, ε? ο ένα είναι έτσι, ο άλλο αλλιώ, εγώ έχω τρακόσια. Αν όμω πάρει μεγάλη αγάπη, αυτά τα αντιμετωπίζει. Απαλύνονται. Απαλύνονται, γιατί τα ξεπερνά. Η μάνα του όμω η Βίκυ πριγκίπισα τη Βρετανία, κόρη τη Βικτόρια τη Αγγλία, για φαντάζεσαι. Ο Κάιζερ τη Γερμανία η μάνα του ήταν Αγγλίδα. Δεν το ξέραμε. Όλοι οι βασιλιάδε που πήγαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ξαδερφια. Και ο Ρώσο η γιαγιά του ήταν από τη Βικτόρια. Δηλαδή, ήταν οικογένειε που ήταν όλοι συγγενείς. Το καταλαβαίνει. Ξαδέρφια συγκρούστηκαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το χέρι λοιπόν το παραμορφωμένο του Κάιζερ δημιούργησε μια χολερική προσωπικότητα που μισούσε του πάντε, α πούμε. Και αυτό βγήκε και στην πολιτική του συμπεριφορά. Αυτό εννοώ εσωτερικέ συγκρούσει, εσωτερικέ. Τα υπόλοιπα τώρα να μην τα μπερδεύει ο κόσμο. Μορφογεννητική ικανότητα των συστημάτων, να σου το πω. Κάνει μια κίνηση α. Ας πούμε μια μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση από το Α στο Β. Το Β δεν το ξέρει ποτέ. Ξέρει το Α, το Β, δεν ξέρει τι θα σου προκύπτει. Το ίδιο το σύστημα δημιουργεί άλλε έτσι που σε ξεπερνούν πάλι. Και πρέπει να το υπολογίσει, να το ρυθμίσει κλπ. Τώρα, τι ήθελε με τα πολιτικά. Ε, ε, ε, θέλω να σε ρωτήσω και για τον ε, Γκίγκα Χαρδούβελ για μία ακόμα φορά με του ναι. ακαδημαϊκού. Είδαμε αυτή την εβδομάδα ε, να εντάξει, θέλουν εντάξει, να τον εξωστρακίσουν. Ε, αυτό το ξέρουν. Εντάξει, τι γίνεται. Σα έχω πει πολλέ φορέ. Εγώ είπα μια φορά στη Βουλή, έβγαινε τον Τσακαλώτο, του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομολόγο. Το, το, το, το, το, το, θεωρητικός και έλεγε ο Ιμνούς ένα μεσημέρι τον Ιίρβινγκ Φίσερ και δίκαια. ο Φίσερ είναι ένας μέγας οικονομολόγος Ισάξιος του Keynes, που μας έδωσε μάλιστα αυτό που λέμε το αποπληθωριστικό σπυράλ δηλαδή κρίση, ύφεση, ανεργία ε, αυτό mm -hmm. στην εποχή του 30 <laughs> αλλά επειδή το έλεγε το ξαναλεγε ο Τσακαλώτος που είναι πολύ καλό παιδί ο και προέρχεται από άλλη οικογένεια από την άλλη μπάντη του εμ Λοιπόν, παππού, μην ξεχνάς ότι ο Θεό του, ας πούμε, ήταν ο μέγας αρχηγός του εθνικού στρατού εναντίον του δημοκρατικού στρατού. Αυτός που ενίκησε, ας πούμε, το Μάρκο του δημοκρατικού στρατού. Λοιπόν, και του υπαρέσει, λέω, ας πω την ιστορία του Ιρβινγκ Φέσιρ, του Φίσερ. Αυτός ήταν ο μέγας γιώτα στον προγνώνει της διακοιμάς των αγορών. Θεός. Δεν υπήρχε θεότητα. Θεωρητικά. Έχει κάνει το καλύτερο μοντέλο, μελέτες και λοιπά. Κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να εφαρμόσει στην πράξη αυτές τις θεωρίες που τον κάνανε άξιο του Νόμπελ, ανώτερο του Νόμπελ. Δεν υπήρχε τότε Νόμπελ στα οικονομικά. Λοιπόν, και? έχασε όλη του την περιουσία στο χρηματιστήριο. Τρεις φορέ καταστράφηκε στο χρηματιστήριο. Έχασε και εκείνη την περιουσία του και στο τέλος... Μα κάναν έργο για να τον δασουνε. Ο Μέγα Φίσερ που ήταν ο Θεό τη εποχή του. Αυτό το λέω τώρα έτσι ο Καμίνο. Με θεωρητικά μοντέλα Και λοιπόν... του είπα εγώ πέρυσι, το mm -hmm. έκανα πρόπερση mm -hmm. Ήμουν ανεξάρτητο βουλευτή και τότε, πριν τρία χρόνια, δηλαδή μετά την. Ε, τέτοια εποχή του. Ε, 12. Του φέρνω μια πρόταση νόμου στη Βουλή, επειδή ήξερα τι πρότεινα να συμβεί. Και λέω, αυτοί οι οποίοι είναι κεντρικοί συνομιλητέ με του δανειστέ, απαγορεύεται για πέντε χρόνια. Να αναλάβουν κεντρική θέση είτε στην Κομισιόν, είτε στην Κεντρική Τράπεζα, είτε στην Τράπεζα Ελλάδο. Δεν, δεν είχα εγώ ότι με σώνει και καλά, είχα τίποτα αντίον του τουρνάρα. Αλλά τώρα πάνε αυτά τα παιδιά τώρα ακαδημαϊκοί. Όσο καλό είναι, είναι ακαδημαϊκός. Άλλο ακαδημαϊκή σκέψη και άλλο πολιτική σκέψη. Η επιστήμη και τέχνη τη πολιτική είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάει τώρα και βλέπει το Σόιμπλε τώρα να μιλήσω ο Αφού Θα κόβεται του, ξέρει ποιο είναι είναι ο άνθρωπο που ένωσε Γερμανία έκανε τη μεγαλύτερη γεωπολιτική ανατροπή. Αυτή είναι σαν την εθνική ομάδα που πήγαινε πάλι να παίξει ποδόσφαιρο με την Αργεντινή και τη παίρνανε αυτόγραφα. Οι Έλληνε ποδόσφαιριστές κυνηγάγανε του Αργεντίνου, φάγανε τρία. Πόσα φάγανε, Ρε Τάσο. <σχεδεύτερο> τέσσερα φάγανε. Του παίρνανε αυτόγραφα, ρε. Βλέπει τι να ο, ο Στουρνάρα και ο Χαρδούβαλη θα πάνε με τον Σόιμπλερε. ο Σόιμπλε, δεν σα είπαν άλλη φορά όταν έπεσε τον τι έγινε. Δεν σα τα έπα. Γιατί με, με, με πάσει η έγκριση. Περίμενε, περίμενε. Έχουμε διάλειμμα. Περίμενε. Θα πάει ο Χαρδομένι να συζητήσει για το Χαρδομένι. Πάμε, Παναγία μου. Λοιπόν, έχουμε μια εκκρεμότητα με την Αλέγκρα. Διότι η Μίμη Ανδρουλάκη, οι απόγονοι των Ελλήνων παίρνουν τέτοιε πρωτοβουλίε. Τα, τα, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει λοιπόν, αυτό το, το κίνημα, εδώ, τον Byron μ, Blacks. Μου το παιδί απ' ο Σοκράτης. Εδώ το βρήκαν όλοι σήμερα. Την κόμη, το, το, το, το βρήκαν όλοι. <laughs> Την Αλέγρα δεν είναι από που η Αλέγκρα δεν είπε κανείς Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, λοιπόν θα κάνουμε κλήρωση μετά Αλλά συνεχίστε ναι. Από πού προέρχεται η λέξη κομμίτης Και τι είναι η Αλέγκρα Και πω... σε τρία λεπτά θα δώσουν Μιας τέσσερα Μιας και λέμε για τον κομίτη να πούμε για τη ροζέτα που προσγειώθηκε Σε αυτό το παγάκι του διαστήλια ναι, του. Τώρα Να θέλω τώρα σας πω ωραία πράγματα που δεν έχουν βγει στη δημοσιοτητά Αλλά να... Μα πω μόνο δύο επειδή ασχολούμαστε με του κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνων. Μου για τον. Ε, να μην ξεχνάτε ότι εκτός της από. Τη Virgin το αφεντικό που έστειλε έπαθε ατύχημα, έχει ατύχημα φρικτό, δυστύχημα μάλλον. Α, αυτό το, ε, την αποστολή τη Vergin. Τον Branson. Τον Branson, τον ήξερε ο πατέρα μου. Πήγε στον πατέρα μου την καλύβα του, μια φορά. Θα σα πω μετά. Ναι. Πω, α, α, α αυτή τη συνταγή θα σα κάνω. Α, καλά, βλέω κι εγώ τι. Την... Λοιπόν, θα σα πω <laughs> <laughs> αμέσω <laughs> μετά, προσέξτε. Γιατί στείλαμε για να μάθουμε τι έγινε πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια στη δημιουργία του ηλιακού συστήματο. ίσως. Για να δούμε αν το νερό που έχει η Ροζέτα είναι το ίδιο που υπάρχει στο, στον πάτο των ωκεανών. Δηλαδή αν έχει δευτέριο το ίδιο ισότοπο για να καταλάβουμε αν από εκεί προήλθε το νερό στη γη. Έπεσε κανένα κομίτη. Όχι, θα σα πω εγώ. Διαχείριση κινδύνων κάνουμε. Δεν το λέμε όμω για να μην τρομάξει ο κόσμο. Ένα από αυτού του διαβόλου, του κομίτε που περιστρέφονται, είτε είναι βράχη, είτε είναι ε, χιονόμπαλε, βρωμοχιονόμπαλε, γιατί έχουν και άνθρακα μέσα κλπ. Άμα πέσει στη γη, θα έχουμε ντράβαλο μεγάλο. Το τι καταστροφή θα γίνει, το υποψιάζεστε. Δεν είναι ανάγκη να αυτό πάθαμε πριν 6,5 εκατομμύρια χρόνια, που λένε ότι τότε εξαφανίστηκαν οι δινόσοβροι. Δεν είναι, εννοώ υποχρεωτικά τέτοιου μεγέθους Μπορεί και ακόμα ένα τέτοιο διάλογο, όταν πέσει σε μια κατοικημένη περιοχή, να προκαλέσει πυρκαγιέ, όξινη βροχή, φοβερέ καταστροφέ. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να εκτρέψουμε την πορεία ενό τέτοιου ενώ έρθετε στη γη να τον σπρώξουμε, να βρούμε έναν τρόπο και να τον κάνουμε δορυφόρο τη Ελλάδα, για παράδειγμα. Με, να τον βάλουμε στο πεδίο τη Ελλάδα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να πάει η γη έτσι από. Γιατί, αν πάει στη στιγμή, έχουμε μεν του κινδύνου του άλλου που διαχειριζόμαστε. Αλλά έχουμε πανδημίε, για πάντα. Το έμπολα, ξέρετε ότι οι άθλιε φαρμακευτικές εταιρείε, επειδή είναι, δεν, έχουν, θα, δεν θα έχουν κέρδο, διότι θα πρέπει να το πουλήσουν στου Αφρικανού. Ποιο δεν το αγοράζουν, θα το πάρουν σε τιμή. Κόστο και λοιπά. Δεν έχουν κάνει έρευνα για τον έμπολα. 30 χρόνια τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Άρα, κάποιο κράτο, οργανισμός οργανισμό έπρεπε να του δώσει πολλά λεφτά να κάνουν την έρευνα οι άθυλοι αυτοί. Μια φορά θα σα κάνω γιατί. Πού μείνει η υπόθεση του καρκίνου, πει διαβάζω. Εγώ παίρνω το Harvard Medical Review, το παίρνω, μου αρέσει. Ξέρω που βίνει η έρευνα. Έτσι έχει μια περιέργεια ανθρώπινη, α πούμε. Λοιπόν, για τον έμπολα δεν κάναν τίποτα. Έτσι, λοιπόν, για τον αστεροειδή βάλαμε κάποια λεφτά τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα. Ναι, τι άλλο θε τώρα, γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να πούμε. Και με την δη... ευκαιρία να πω και κάτι, να τιμήσω ένα μεγάλο <laughs> μαθηματικό που είχε ναι. πέθανε προχθέ. Είχε χαθεί, αφού εγώ νόμιζα ότι έχει πεθάνει. Ο Ροτέντικ, αλγευρική τοπολογία που με έχει διαπεράσει. Εγώ νόμιζα ότι έχει πεθάνει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό είχε εξαφανιστεί, είχε χαθεί, τον βρήκανε, δεν ξέρανε ποιο ήταν. Πέθανε ένα γέρο σε ένα απομονωμένο χωριό τη Γαλλία και ήταν αυτό ο μεγάλο μαθηματικό. Είναι σαν τον Λαντένι. Το θυμάσαι τον Λαντένι λέω. Τον mm. Λαϊντίνη, πώ το έργαμε τον καθηγητή, τον Λαντίνη Πε το, τον πείθε το. Το Ρουμπίνι. Όχι, ρε, τον το, καθηγητή το, τον το, που εξαφανίσει. Το Α, τον το ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ζει ο Λαϊντίνη. Ναι, 100%. Θα δει να είστε σίγουροι. Θα δώσει την παρουσία του. Πιστεύω ότι είναι στι έρευνε τη Αμφίπολη από πίσω. Στο λόγο. Όπω το λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί η οικογένειά του να διαμαρτυρηθεί και αλλά εγώ έχω την υποψία ότι ο Λαϊντίνη είναι ζωντανό. Τέλο πάντων. Τι λέγαμε τώρα. Λοιπόν, mm. έλεγα, όχι, επειδή δεν έχουμε mm. χρόνο. Θέλω να μα πει για την Αλέγκρα. Τι σημαίνει το όνομα αυτό, γιατί το διάλεξε, τι πρέπει να δούμε μέσα στο βιβλίο. Ε, γιατί οι απόγονοι των Ελλήνων παίρνουν τέτοιε πρωτοβουλίε τώρα. Τώρα, γιατί η είναι στο χειρότερο τη σημείο. Εμεί πώ θα τα βγάλουμε πέρα. Εμεί θέλουμε να μα κουρέψουν το χρέο, εν πάση περιπτώσει, να το διευθετήσουν. Εμεί θέλουμε το κατοχικό δάνειο. Εμεί θέλουμε επενδύσει παραγωγικέ στην Ελλάδα. Εμεί θέλουμε διεθνεί εγγύε για τα σύνορά μα, για την Κύπρο, για όλα αυτά. Έχουμε μεγάλε ιστορίε μπροστά μα. Αλλά και αυτοί χρειάζονται ένα νέο σύμβολο. Για να αλλάξουν την Ευρώπη. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε αυτή η Ευρώπη θα πεθάνει έτσι που πάει. Ποιο ευρώ δεν στέγεται τίποτα έτσι που πάνε με τα μυαλά που έχουν. Χρειάζεται ένα νέο άνεμο. Βηρονικό άνεμο που θα μετασχηματίσει την Ευρώπη. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Άλλο ότι τα, τα γεγονότα είναι συνταραχτικά. Η Αλέγκρα, λοιπόν. Η Αλέγκρα είναι σε για να Είναι, είναι ένα, μια απάτη του Μπάιρον που πρόλαβε να. και πέθανε και δεν τη διόρθωσε. Είχε κάνει κοριτσάκι στην. Με την Κλέρ Κλέρμοντ, είναι αδερφή τη Μέρι Σέλεϊ. Και είπαν ότι πέθανε από τη φοηδή πυρετό. Το είχε αφήσει σε ένα μοναστήρι μπανιακαβάλου για να μην το βρει η μάνα του. Η Κλέρ Κλέρμοντ ήταν τρελή. Είχε παλαβώσει μια, μια χαρά, ήταν η κοπέλα, ήταν στην παλαβωμάρα τη πάνω. Θα τα δείτε πώ τι κλπ. Και αυτό τα φτιάχνει με το μοναστήρι, με κάτι τραπεζίτε που είχε και με ένα γκάμπα που είχε στην Ελλάδα τον αδερφό μια γκόμενά σου τη Θερέζα Γκοϊτσιόλη κλπ. Και, και λένε πέθανε το κοπέλι. Ποιο το είδε, Πέθανε. Πού είναι αυτό? Έχει στο λογαριασμό τη που είχε βάλει πέντε χιλιάδε χρυσέ λίρε και είχε βάλει ώρα να μην πάει ποτέ στη Βρετανία, να μην παντρευτεί Βρετανό, να παντρευτεί Ιταλό, να γίνει καθολικιά για να την αποκλείσει από, από την πατρίδα τη. Γιατί είχε κάνει και άλλα. Τέλο πάντων, η περιπέτεια του Μπάιρον είναι, θα τα δείτε εδώ, θα δείτε την πραγματική βιογραφία του Μπάιρον. Εδώ. Και από τι πέθανε, που λένε διάφορα παραμύθια, και όλα του τα περιστατικά, αλλά με αγάπη, γιατί, στην έρευνα μου πάνω, ε, ω παλιό αριστερό, ήθελα να υποτιμήσω να πω ότι ο Μπάιρον ήρθε εδώ να διαχειριστεί το δάνειο σχεδόν σαν την Τρόικα. Είδατε λάθο. Πιο περίπλοκο. είναι μεγάλη προσωπικότητα. Και είχε πολιτικό μυαλό. Μπορεί να ήταν έτσι βιτσιόζο, μυστήριο κλπ. Αλλά είχε μεγάλο μυαλό, θα το δείτε τώρα εδώ πέρα. Και ανακαλύπτω ότι η Αλέγκρα δεν πέθανε ποτέ. Την έδωσε η υιοθεσία σε μια Ιταλική οικογένεια, η οι οποία την πήρανε στην Αμερική. Γι' αυτό έλεγε θα πάω στην Αμερική. Και βρίσκω ποιο πάει και την ψάχνει. Αυτό ο συνοδ ο τρελόνι που ήταν στην τρίπα του, του Οδυσσέα Αντρούτσου. Ο τρελόνι σηκώνει και πάει στο Τσάρλεσμο. Τι κάνει στο Τσάρλεσμο, τι ψάχνει, ποιο ψάχνει, και βρίσκονται ψάχνει ακριβώ το κοριτσάκι αυτό. Ε, εγώ βρήκα μια συνερπαστική Ιταλοαμεργανίδα που έχει διαπρέψει στην όπερα και για κριτικό τέχνη λοιπόν, Την Τη Μπιάνκα. Αυτό το εξώφυλλο λοιπόν έχει την πνευματικότητα τη Μπιάνκα. Είναι δυσέγκονη, τριτρισέγκονη τη Αλέγκρα τη κόρη του Μπάιρον. Αυτή με τα μάθη, αυτή που βλέπετε, δηλαδή συμπυκνώνει την Ταλιά να είναι πάνω στην Ακρόπολη. Έτσι. Την οξυδέρια τη ασμέσου λτάνα, μιας φοβερή γυναίκα. Την άντι, την έκταση που είχε η άντι η Γερμανίδα. Η φιλέλληνα αυτή, η κόρη του Μηρέου Στράλεντορφ. Και βέβαια τη Μπιανκα, την πνευματικότητα, την προσωπικότητα τη Μπιανκα. Αυτή εκπληκτική που έχει και παλιά, είναι από την παλιά οικογένεια του Βιντσέτη στην Ιταλία, θα πάτε, περιοχή Μαρέμα εκεί θα τα δείτε, the last one τη λέγανε τα ο τελευταίος κύκνος. Αυτή είναι ο τελευταίος, ο last one. Και δε, εμείς της είπαμε, τις αποδείξαμε, δηλαδή ο άνθρωπος με τα μαύρα, αυτός που ο, ο προ, προπάπους του σκοτώθηκε στη μαύρη τρύπα του Οδυσσέα του αυτός της είπε ότι είσαι δυσέγγονη του Μπάιρον Από το δικό σου κέφι για ζωή, μέσα από την Αλέγγρα το ξανακερδίζουμε και εμείς. Λοιπόν, Θέλουμε μια πέρας. λαϊκή συνταγή να μα δώσει. Λοιπόν, λαϊκή συνταγή, αλλά μπήκε το κοπέλι να πει τη Και να δώσει λοιπόν. και ένα Πρόσεκ. κάλεσμα πότε θα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου. Δεκα... Σε ένα μήνα από σήμερα το βράδυ σα περιμένω σε μια βιρωνική ρακοποσία και συζήτηση στο Πολεμικό Μουσείο. 16 του Δεκέμβρη το Ωραία, βράδυ. Το Μην το ξεχάσετε. Σημειώστε το. Τώρα να σα πω, γιατί ο πατέρα μου είχε μια καλύβα πάνω στο βουνό που έρχονταν διάφοροι που όταν κάποιο μεγάλο ήθελε να δει κάτι παράξενο την Κρήτη, κάτι που να έχει Λυπάμαι στον γρηγόρι να πιούμε καμιά ρακή. Ο Μπράνσον ήρθε στο Lunar Beach. Και λέω με ενδιαφέρει να Θέλω να δω πώ ζει εδώ ο κόσμο. Πολύ άνθρωπο, περίεργο. Και τον πήγανε στο πατέρα μου. Ο πατέρα μου κακομερίζει φράγκο. Δεν είχε μία και είχε μόνο, το θυμάμαι, λέει, εγώ δεν είμαι όταν μου το έπελε, λάθο κάνει, αποκλείεται. Αλλά έχω τη φωτογραφία. Είχε πατάτε και κρεμίδια, τίποτα άλλο δεν είχε. Τίποτα, Αφραγία και λοιπά, στην καλύβα είχε ρακι όμω, και κρασί. Και λέει ο πατέρα μου, έπιασα τι πατάτε και καθάρισα, ενώ πήναν α έξα την πατάτα ξύνω τις πατάτες πρώτα ξύνω τα κρεμμύδια μετά βάζω και 250 γραμμάρια αλεύρι βάζω και λίγο δυόσμο πιπέρι, αλάτι και κάνω κοιμά και κάνω από αυτό κεφτέδες να μιλάω ποιού είναι οι τέχνοι ε, να μην το σκορπίσουν το σαν, ε. άμα το δεν τους σκορπίσουν βάζεις λίγο αλεύρι παραπάνω κρεμμυδοκεφτέδες έφαγε ο Μπράνσον στην καλύβα του πατέρα <laughs> μου στους <laughs> έξω ποτάμου του Οροπεδίου Λασιθίου και επειδή δεν είχε έχει τίποτα άλλο, λέει γιατί είναι να φωγωγέ, ξέρω εγώ, λέει, η Παναγία μερικά σε μεγάλο άνθρωπο. Πατένω δεν ήξερε ούτε ποιο είναι αυτό σου, τίποτε, έφερο ένα τίποτα, τίποτα ξανά, τρελό, τρελιά, πόσο ενθουσιάστηκε. Και λέει τι άλλο τώρα δεν είναι αυτόν μόνο κρεμμύδινα να φάει ο άνθρωπο. Και του δεν είχε τίποτα τίποτε και εποχή που δεν ήταν τώρα καλοκαίρι. Του ρε. λέει. Σου κνιδε, αισφαί ποτέ σου. Έχω φάει, ναι. Έσφει. Ναι. Μπράβο, ρε, παιδί μου. Απλό, στην Κρήτη. Σου βάλα το λεξέ λεφό. Ναι. Εγώ βγούμε πάνω τα βλασταράκια, τα πιο τριφερά τη <Και> οκνήνα που είναι υπόγλυκα, αλλά όχι με τα χέρια μα, βάζουμε γάντι. Και παίρνουμε κι άλλα γιαχνερά χόρτα, ότι ό,τι υπάρχει εκείνη την εποχή, τα τσιγαρίζουμε και κάνουμε γέμιση στην πίτα. Γίνονται πίτε φοβερέ με τσουκνιδόπιτα έφαγε ο Μπράνσον στου έξω ποτάμου του Οροπεδίου Λασιδίου και τρελάθηκε ο άνθρωπο. Η φτώχεια μπορεί να ζήσει. Είδα ένα ζευγάρι που του βλέπω που γίνονται βραβία του κρατικού θεάτρου μου χαμογελάνε λίγο, λέει μου λέει, σ ακούω, σ ακούω, τους βλέπω στη συναυλία του Θοδωράκη Τζαμπατζίδικα. Τους βλέπω οπουδήποτε. Και μου λέει: Εμεί είμαστε άνεργοι. Τους είδα χθες το βράδυ στο Μαρούσι. Θες το βράδυ έγινε το μεγάλο γλέντι στο Μαρούσι για την τζικουδιά. Σε ένα γήπεδο, γεμάτο το γήπεδο. Μπράβο, Ρε ο πρόεδρος των κριτικών Γλέντι με το τίποτα. Τζάμπα. Τζαμπατζίδε τζαμπα είμαστε. Ελπίδε. Λοιπόν. ναι. Και τα παιδιά αυτά άνεργοι, ζουν. Και, και το μου είπε έχουν... Ο Ρέμο ήταν ένα Άκουσε ο κόσμο τζάμπα το Ρέμο και την Ασλανίδου <laughs> στη συναυλία του άλλου, τη Λεοτσάρη, άλλα παιδιά, ωραία. Στη συναυλία η τομή και τζάμπα τζίδικα πράγματα. Δηλαδή μπορούμε να χτίσουμε, έρχονται σε παρουσιάσει βιβλίων. Στην ομιλία η τομή ήταν εκεί τα παιδιά αυτά. Mm -hmm. μου, και μου είπανε ότι εμεί τα καταφέρουμε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα να δώσουμε τα. Τρία βιβλία, αλέγγρα. Λοιπόν. Από τι εκδόσει Πατάκι Πατάκι Α βάλουμε το Κότσι, το Σωτήρι, την Παρασκευή του. Και τη Γεωργογιάννη Μαρία. Ε, λοιπόν, αυτοί βρήκαν όλη τον Κομίτια. Έτσι. Λοιπόν, από τι εκδόσει Πατάκη, την Αλέγκρα μαζί με τι τρει προηγούμενε, έξι βιβλία Αλέγκρα από τι εκδόσει Πατάκη. Την επόμενη φορά, για να τιμήσω ένα μεγάλο μαθηματικό, θα σα δώσω ένα βιβλίο εκλαϊκευτικό μαθηματικό. Θα βρω, δεν έχω βρει ακόμα και θα σα το δώσω. Μην με για μία ακόμα εκδοχή. Κάντε και με καρτέλε. Κάθε Κυριακή εδώ στον Α989, 10 με 11 το πρωί, από τη Γιώτα Ιλού, τον Τάσσατο Καλβιρανιάν, καλή σα μέρα.